Ave και karoulia, rapanakia και μαρούλια, pantoflas sto krevati, vasa na pouhi agapi, orea pou ni livadia, choris kamia the road sweet haru, haru, the road sweet haru, haru, the road sweet sticking me and me i for cry Μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσα να πουχεί αγάπη. Πέστα τα σύντροφε, κάποιο έπρεπε να τα πει για την αγάπη, τα μαρούλια και την όμορφη λιβαδιά, έτσι, χωρί αιτία. Επειδή γιόλο, όλο γουστάρουμε για τη λιβαδιά γενικότερα, Δημήτρη Κουτσούμπα, χτές από τη Βουλή, χτε το μεσημέρι, μετά την εκπομπή, κάπου εκεί τα είπε, περιγράφοντα όλο αυτό το σουρεαλισμό. Που υπάρχει στην ελληνική πολιτική ζωή, στα νομοσχέδια που έρχονται, σε αυτά που λένε τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και άλλε ωραίε σκηνέ και εικόνε και καταστάσει αυτού του τόπου. Αυτό ο τόπο έχει την Κρήτη που θέλει να πάει η Ντόρα Μπακογιάννη και θα πάει έτσι κι αλλιώ. Είναι λυτή, δεν μπορεί να τη δέσει κανένα, δεν μπορεί να την κρατήσει κανένα. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό τον τόπο, έχει και άλλου τόπου και έχει και ερωτήματα με κομβικό το έχει πει ο κάποτε: το πού πάμε. Ναι, με αυτή, με αυτή τη λογική και σεβόμουνε πολύ τους αυτό το οποίο είπαν οι ειδικοί και εγώ σήμερα το βράδυ που άκουσα τον αριθμό των κρουσμάτων πανικοβλήθηκα. Και λέω εντάξει πού πάμε. Στου πελαμή, το ουζερί Και λέω εντάξει πού πάμε. Στου κομμάτω Και λέω εντάξει πού πάμε. Στου προφηθυμία τέσο Suka ja Pupame Sti nora tua al Lili Pupame Sti gipseli Sto pan gradi e asmieni Che mostaco Che lo entax Pupame Sto che litri Και στην Κρήτη θα πάμε, και στα Χανιά θα πάμε, και στο Καρπενήσι, και παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα πάμε στα χωριά μας. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταραζάν, θα την περνάω φίνα. Καταπληκτικό. Θα πάω στη ζούγκλα με... Μια παντόφλα στο κρεβάτι. Θα φύγω σε ένα μήνα. Δεν πάτε το διάλο όλοι Κάναμε το γύρω τη Ελλάδα και καταλήξαμε εκεί. Γιατί εκεί θα πάμε έτσι κι αλλιώ φαίνεται. Δηλαδή, πηγαίνουμε σαν χώρα, αφού θα πάμε στην Κρήτη, θα πάμε στο Κελί 33, ενδιαφέρουσα πρόταση. Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη και σε όλα τα άλλα που μόλι ακούσαμε από μια φράση τη Ντόρα Μπακογιάννη. Μια ερώτηση δηλαδή που πάμε και μια απάντησή τη ότι θα πάμε στην Κρήτη και στα άλλα μέρη και νησιά. Να πάμε λίγο στη Βουλή. Χτε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Για τον Νίκο Παπά, αν είναι δυνατόν να κατηγορεί κάποιο τον Νίκο Παπά ότι έκανε κάτι παράνομο ή που θέλει διερεύνηση ή που δεν ήταν σωστό σε σχέση με τα μέσα ενημέρωση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να φτιάξει δικά του κανάλια με έναν ηλίθιο τρόπο, έτσι όπως πήγε να τα φτιάξει και γι' αυτό δεν έφτιαξε και τίποτα, γιατί είναι και άχρηστη και άμπαλη. Είναι δυνατόν να κατηγορούν τον Νίκο Παπά, ο οποίο ανέβηκε να μιλήσει και μα είπε πόσο περήφανο είναι. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια προσωπική αναφορά. Είμαι. Περήφανος Μπράβο. που ανεβαίνω σε αυτό το βήμα με αφορμή τη διάτρητη, αποσπασματική και προσβλητική για τον κοινό νου, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στο συμφέρον του ελληνικού λαού. <Συλίου> όπως ορκίστηκα να το κάνω, όπως οφείλω να το κάνω. Κύριε Να, κοίταξε, ανατρίχιασε Όπως οφείλω να το κάνω Απέναντι στις ιδέες μου Χριστός νερό νερό Και απέναντι στην παράταξη που έχω την τιμή Και το βάρος να υπηρετώ Ε, είναι, κόμμα είναι, λεφτά θέλει ε, Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ με οφείλω και το κάνω Όπω οφείλω να το κάνω Πολύτε έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς! Όπως οφείλω να το κάνω. Πολίτε πατρίς, πολύτε με δόσεις, πολύτε με εκτώσεις και της μετρητής! Όπως οφείλω να το κάνω. <ΣΣ2> πολύτε πατρίς, πολύτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς! Ε, βέβαια, είναι κόμμα, είναι λεφτά θέλει, <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε, Υπουργέ! Το πώ τρίβει τα χέρια του ογκρούεζα από το μαυρόγιαλορο Είναι όλα τα λεφτά. Περιγράφει ακριβώ αυτό που συμβαίνει τι τελευταίε δεκαετίε σε αυτόν τον τόπο. Οι παρατρεχάμενοι, οι δίπλα από τον αρχηγό, οι πάνω από τον αρχηγό, οι πέρα από τον, αρχικό, αυτοί, από τον αρχηγό, αυτοί που κάνουν όλη τη βρωμοδουλειά και μετά πάντα οι όταν χρειαστεί να απολογηθούν να πουν αυτά που περιμένουμε και ξέρουμε όλοι ότι θα πουν αλλά δεν τα πιστεύει ο ίδιο ούτε και κανείς. κάπου εκεί. Ε, ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας πάνω και λέει μια μικρή φράση και ξέρετε για κάτι κύριοι συνάδελφοι της ε, κυβερνικής πλειοψηφίας αν για κάτι αισθάνομαι περήφανος αλλά και δυνατός πολιτικά είναι ότι δεν χρωστάω σε κανέναν <Και> δεν χρωστάμε σε κανέναν ο κύριος Μιχωτάκης να ξέρετε πόσους έχει που ερίζουν για το ότι εξαιτία τους εξελέγει Πρωθυπουργό. πόσους έχει άραγε που ερίζουν μεταξύ τους για το ποιο έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη Δεν χρωστάω σε κανέναν Δεν χρωστά σε κανέναν Ενώ λοιπόν δεν χρωστάει σε κανέναν έδωσε τα αεροδρόμια στους Γερμανούς ενώ δεν χρωστάει σε κανέναν έδωσε το υπόλοιπο λιμάνι του Πειραιά ενώ δεν χρωστάει σε κανέναν έδωσε και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έδωσε τα τρένα στους Ιταλούς ενώ δεν χρωστάει σε κανέναν έδωσε βάσει στην Αμερική και άλλες Από αυτέ που είχε, και ό,τι θέλαν οι Αμερικανοί το πήραν. Οι διαβολικά καλοί Αμερικανοί το πήραν, ενώ δεν πρόσταγε στου Αμερικανού. Έδωσε καζίνο σε κάθε γειτονιά, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχει κάνει αυτή η αριστερά, ενώ δεν πρόσταγε σε κανέναν, όπω μα είπε, και κυρίω και πάνω απ' όλο έδωσε το τρίτο μνημόνιο στου δανειστέ, ενώ δεν πρόσταγε σε κανέναν. Και δεν θα έφερνε και μνημόνιο. Και θα ήταν και μέρα μεσημέρι που θα σκίζαν τα προηγούμενα μνημόνια. Αυτά επειδή δεν σε κανένα. Και σωστά λέει. όλοι οι υπόλοιποι και ποιοι είναι αυτοί που ερίζουν για την άνοδο του Μητσοτάκη και σε πόσους χρωστάει ο Μητσοτάκης την άνοδο του στην εξουσία, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι είτε σε έχουν βγάλει κάποιοι, είτε βγήκες από το λαό, την ίδια βρωμοδουλειά κάνεις στην πορεία και δεν έχει και τόσο σημασία ποιοι σε βγάλαν, όσο τι αποτέλεσμα παράγεις, τι πολιτική και ποιο το συμφέρον υπηρετείς. αυτό είναι το σημαντικότερο όλα τα άλλα είναι για λαϊκή κατανάλωση και να έχουν τα σιριζοτρόλ να γράφουν στο Twitter πάμε τώρα στην άλλη πλευρά ποια Ελλάδα εκπροσωπεί η νέα δημοκρατία μας λέει με πολύ εύγλωτο και καθαρό πια τρόπο ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή να δούμε ποιοι είναι όμω αυτοί οι δύο κόσμοι στην πραγματικότητα γιατί ο ένας κόσμος είναι αυτά που έχει κάνει αυτή εδώ η παράταξη παράταξη δοσυλλόγων και παράταξη μαυρα Αυτό λοιπόν είναι ο δικό μας κόσμος. Παράταξη δοσηλόγων και παράταξη μαυραγωρητών. Καταπληκτικό. Παράταξη δοσυλλόγων και παράταξη μαυραγορητών. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός μας κόσμος. Εκεί; απάντο εγώ. Σωστά τα λέει ο Θάνος Πλέβρης. Επιτέλους κάποιος βγήκε στη Βουλή και τα είπε πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως ισχύουνε άπενοχοποιημένα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάπως έτσι λειτουργεί και ένας γνήσιος πασόκος όπως ο Γιάννης Ραγκούς ο οποίος τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Χτες μιλούσε Να υπερασ... ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να υπερασπιστεί τον Νίκο Παπά, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έκανε τέτοια, δεν προσπαθούσε να στήσει διαπλοκή. Ό,τι προβλέπεται και ό,τι φανταζόμαστε ότι μπορεί να πει ένα τωρινό κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τέσσερα όμω χρόνια, πέντε, που δεν ήταν τέτοιο, ανήκε σε άλλο κόμμα, έβλεπε αυτά που έβλεπαν όλοι και έλεγε τότε ο Γιάννη Ραγκούση για την διαπλοκή που έστεινε ΣΥΡΙΖΑ. Να σα θυμίσω όλα όσα βγήκαν στην επιφάνεια, όλα εκείνα τα σκοτεινά φαινόμενα διαπλοκής που πήγαν να στηθούν γύρω από την υπόθεση τηλεοπτικέ άδειε με τα βοσκοτόπια, καλογρίτσα και ούτω καθεξής που τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να κάνει πίσω, διότι κατάλαβε προφανώ και ο ίδιο ότι θα υπερεκτεθεί και ποιο ξέρει τι άλλε συνέπειε. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση, μια ηγετική ομάδα, η οποία κυριολεκτικά μεταχειρίζεται το ελληνικό κράτο σαν να είναι φέουδο, Σαν ένα κομματικό φέοδο μια κλειστή ηγετική ομάδα. Δηλαδή, τι φλανάχει η διαπλοκή και ο παλαιοκομματισμός τη μεταπολίτευση. Αυτά έλεγε λοιπόν παλιά ο Γιάννη. Όχι πολύ παλιά. Ο Γιάννη Ραγκούση και μίλησε και για τον Καλογρίτσα και για το τι έκανε. ποιο λόγο έκανε πίσω. Γιατί θα ε, ε, υπήρχε μια μεγάλη έκθεση. Γιατί έτσι όπω το έκαναν όλο αυτό το θέμα με τα κανάλια τότε. Που σωστά έπρεπε κάποια στιγμή να πληρώσουν τα κανάλια. Αλλά ο τρόπο που έγινε φαινόταν ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και ότι θα έπεφτε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία γιατί όλα αυτά λειτουργούν με κάποιου νόμου, με κάποιε διατάξει. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που μπλέκεται το ένα με τον άλλον, τα ξέρανε μια χαρά. Ο στόχο δεν ήταν να καθαρίσει το τοπίο στα μέσα ενημέρωση. Ο στόχο ήταν να φτιάξουν δικό του κανάλι. Δεν το κατάφεραν ούτε αυτό, ούτε και όλα τα υπόλοιπα που θέλαν. Αυτά έλεγε ο Γιάννη Ραγκούση τότε, γιατί χτε είπε τα ακριβώ, μα τα ακριβώ ανάποδα. Πού βασίζετε τον ισχυρισμό σα, με βάση την πρόταση που καταθέσατε. Τι λέτε δηλαδή, Ότι ο Νίκο ο παπά ήξερε ότι ο καλογρίτσα δεν είχε τα λεφτά, ότι τον έβαλε μπροστά, με ποιο σκοπό ο Σιέρι να αποκτήσει τηλεόραση. Αυτό είναι ο ισχυρισμό σα. Δεν έχετε τίποτα άλλο. Πια σταθείτε. Πού είναι η άδεια που πήρε ο καλογρίτσα, που εσεί γράφετε στην πρότασή σα ότι με τρία εκατομμύρια που του εξασφάλισε ο παπά θα την έπαιρνε. Πού είναι η άδεια. Δεν την πήρε. Είναι απλώ η συκοφαντία σα. Είναι απλώς η αθλητότητα την οποία διαπράτεται. Γιατί δεν έχετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Μια ωραία πεταλούδα. πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα Σ' ένα κάπομια φορά Καμαρώνει και απλώνει Τα γαλάζια της πέρας. Γιατί δεν έχετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Γιατί δεν ανέτρεχε στην παλιά του δήλωση που έλεγε για στοιχεία... Ο ίδιο άνθρωπο εδώ, συνέπεια, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει και έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε στον πολιτικό βίο τη χώρα. Συνεχώ σοβαροί άνθρωποι να μιλάνε και να χρησιμοποιούν επιχειρήματα στην πάροδο των χρόνων και στο βάθο του χρόνου με συνέπεια. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τρανό παράδειγμα εδώ, ο Γιάννη Ραγκούσης. Πάμε στον Πρωθυπουργό τη χώρα, αρκετά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η μέρα του χθε, έχουμε αρκετό υλικό λόγω του ότι έγινε αυτή η συζήτηση στην Βουλή. Χωρί να αναφερθούμε στον πολύ-πολλάκι, γιατί υπάρχουν και κάποια κριτήρια αισθητική. Είναι και μεσημέρι, πώ να αντέξει κανεί. Πρωθυπουργό λοιπόν τη χώρα, πριν κανένα δύο παρουσίασε το νέο εθνικό σχέδιο, θα ακούσετε το όνομα σε λίγο, για την Ελλάδα, για το αύριο, για το μεθαύριο. Φεύγει από το σήμερα, δεν είναι και τόσο καλό το σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πανδημία. Οπότε σχεδιάζουν την Ελλάδα του αύριο και του μεθάβριο. Κυρίε και κύριοι, η σημερινή πρωτοβουλία θα μπορούσε πράγματι να χαρακτηριστεί ω ιστορική. γιατί έχουμε ήδη ε, να επιδείξουμε την υγεία και την παιδεία και τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή της γιγάντιας προσπάθειας. και τους πολίτες. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Έχουμε ήδη ε, να επιδείξουμε την υγεία και την παιδεία και του πολίτε και πάντα πάντα με το βλέμμα στραμένο στο μέλλον. Άμα το βλέμα είναι στραμένο στο μέλλον να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν έχω απολύτω καμία αντίρρηση. εφόσον το βλέμμα είναι στραμένο στο μέλλον, μην είναι στο παρελθόν. Άμα είναι στο μέλλον, να γίνει αυτό που περιέγραψε πολύ αναλυτικά, πολύ καθαρά. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζομαι δεν έχετε και στη αντίρρηση. Αν έχετε 21, 10, 80, 880 σα περιμένει μέσα να καταγράψει. Την αντίθεσή σα και να συνομιλήσετε περί αυτή ή με αυτήν, με την αντίθεση δηλαδή την ίδια. Πώ λέγεται τώρα όλο αυτό το πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αυτό που μόλι μα είπε ο Πρωθυπουργό Χιριάκο Μητσοτάκη, όποιο το σκέφτηκε, θα ακούσουμε τώρα τον τίτλο, είναι επηρεασμένο από παλιά τηλεοπτική σειρά. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Πα! Ελλάδα 2.0 είναι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 το σχέδιο Ελλάδα 2-0 δεν αφορά τελικά μια κυβέρνηση αφορά όλη τη χώρα το σχέδιο Ελλάδα 3 4 5 6 Ελλάδα 7 8 9 Ελλάδα 1 2 3 0 αφορά όλη τη χώρα Από το Χαβάη 5-0, γιατί ακούνε και νεότεροι και δεν τα ξέρουν όλα αυτά. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα έναρξη εκείνου του Σύριαλ. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Χαβάη 5-0. Ε, λοιπόν, ήρθε τώρα το Ελλάδα 2. Έχει βάζει και μια τελεία, τη βγάλαμε στην πορεία. Ελλάδα 2-0. Δεν ξέρουμε ποιον έπαιξε η Ελλάδα και κέρδισε. Με όποιον παίζει η Ελλάδα, κερδίζει. Όταν έχει και τέτοια ηγεσία. Οπότε το σχέδιο θα λέγεται Ελλάδα 2. Μηδέν. Τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το σχέδιο Πλούτο, πλούτο για όλους Δεν το έχετε ξανακούσει η πρώτη φορά που ακούτε πρωθυπουργό Να λέει ότι ο πλούτος θα μοιράζεται Με τον ίδιο και ίσο τρόπο Για όλους και κυρίως μια ανακατεύθυνση της χώρας Και ο σχεδιασμός αυτού του μεγάλου άλματος Είναι μόνο η αρχή είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός Μαραθωνίου Δεν είναι απλώς μια πορεία που θα ακολουθήσουμε Σε ορισμένο χρόνο Αλλά μία ριζική ανακατεύθυνση. Με δύο λόγια. Αραμπάδε και καρούλια, Οδηγώντας τελικά στη δίκη στη δίκη του Εθνικού πλούτου. Ραπανάκια και μαρούλια, με δύο λόγια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, προσπάθεια η οποία σήμερα ξεκινά σημαίνει μεγαλύτερο πλούτο για όλους Βάσανα που έχει αγάπη, περισσότερε δουλειέ για τους νέου μα και μια καλύτερη καθημερινότητα για τον καθένα. Ωραία που είναι η Λιβαδία, χωρίς καμιά αιτία. Ο σχεδιασμός αυτού του μεγάλου άλματος είναι μόνο η αρχή, το πρώτο χιλιόμετρο ενό Μαραθωνίου. Όλο αυτό λοιπόν, που με δύο λόγια ο Κουτσούμπα στο περιγράφει μια χαρά, με τα μαρούλια και τους αραμπάδες, είναι το πρώτο χιλιόμετρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν δύο ώρες ότι είναι το πρώτο χιλιόμετρο. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει το τελευταίο μίλη που είχε ξεκινήσει το φλεβάρι Όταν τα έξυπνα μέτρα του lockdown, τότε ήμασταν στου τέσσερι μήνε lockdown, θα έκαναν πέρα τα προηγούμενα μέτρα που δεν ήταν και τόσο έξυπνα. Και τελικά ήρθαν τα έξυπνα μέτρα στο τελευταίο πάντα μήλι, πριν το πρώτο χιλιόμετρο. Και έχουμε φτάσει σε πάνω από τέσσερι κρούσματα. Ε, όλο αυτό λοιπόν μα θύμισε το πρώτο χιλιόμετρο που είπε για το αύριο. Μα θύμισε το τελευταίο μήλι που ζούμε σήμερα. Τέσσερι εβδομάδε μοιάζουν με το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα τη Ελπίδα. Γι' αυτό και μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτος ελευθερίας. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο καλά η Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ. Μπράβο λεωτάρι μου! Όμω είναι και το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο! Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα νέα κρούσματα, ξεπέρασαν τις 4.000. Ούνα μου χ Να θυμίσω πώς ξεκίνησαν όλα. Τον Μάρτιο του 2020. Μόλις μας είχε καπ***μίσει η πανδημία. συνεχίζει η πανδημία με κάποιο τρόπο να κάνει αυτό που πολύ ομά αλλά έτσι πρέπει, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός εδώ Ελληνοφρένια, άλλη μια φορά το τηλέφωνο του 18 880 Χριστίνα Αγγελάκη δυθμίζει τον ήχο mail, η διεύθυνση ηλεκτρονική radio, παπάκιπαραπολιτικά.gr Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, αλλά από κάτω έχει και διάλογο. Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή για πολλούς χρήσιμους λόγους. Στο Facebook μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου οπότε θέλετε. Το ίδιο και στο το site το είπαμε, το ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλου και στα podcast τώρα ακολουθεί πρώτο μέρος λαού. Μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις σε λίγο εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ώρα στο τηλέφωνο όμω. Πρέπει να γίνεται χαμό και χαίρομαι. Mm -hmm. Τέλο πάντων, θέλω να... μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τι? Η συντετριμένη κόρη του Μητσοτάκη. Η φοβόραντε. Α, του μεγάλου Μητσοτάκη, πα... ναι, ναι. Του... Ναι, θα πάει με το υπερεσιακό αυτοκίνητο στην Κρήτη, με αυτό το αυτοκίνητο που σκότωσε το παλικάρι. Σα παρακαλώ, μη λαϊκίζετε. Ναι, με αυτό θα πάει. Δεν ε, απλά ρωτάω. Ναι, ναι, αυτό Θέλω αυτό. να μάθω. Αυτό έχει Είναι μετά έπαιρνε, άλλο, θα λέγατε ότι. τι αλλάζει αυτοκίνητα κάτι και λίγο Πάσχα θα πάτε στην στιγμή. Κρήτη Τι, τι λέτε θα το καταφέρουμε το Πάσχα ή μην είναι νωρίς ακόμα Εμένα δεν θα με κρατήσει <laughs> κανένας να μην πάω στην Κρήτη Είναι συντετριμένη η γυναίκα ρε παιδί μου Είναι συντετριμένη Για... αλλά εντάξει έχουμε και 400 υπάρχουν και άλλα δράματα Τη πέρασε Αποστόλη. Ναι, ναι. Έλεγα, Αποστόλη, να σου πω. Έλα, ποιος είναι. Έβλεπα εδώ ότι η Γιώχανσον με τον Κούρελ διαπίστωσαν ότι χρειάζονται βελτιώσει στη βάση τη αλληλεγγύη, παιδί Η Οι Ιόχανσον... Η οι Η Σκάρλετ Γιώχανσον. Όχι, η Επίτροπος Ε, βαρετό. Επί... Πού είναι η Σκάρλετ Ποιά. που την ήθελε ο ο Όντω, έχει πει ότι θα θέλει να είναι τα 200, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για με τη εδώ. Εγώ Τους χρόνια διεύω. Ούτε κανείς, υπάρχει να Δεν υπάρχει αλληλεγγύη στου λαγού. μωρέ, Πας καλά. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο το λαό. Βέβαια. Σωστά. Γι' αυτό οι κυβερνήσει κοιτάνε να τι πάνε. Έτσι, έτσι. Να σου κόβουν ό,τι όπλο μπορούν. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, σήμερα, δυστυχώ, η μέρα μου ξεκίνησε άσχημα. Είχα την άτυχη στιγμή να μιλήσω με ένα φασιστάκι. Πού το βρήκε, Που... καλέ. Πού το βρήκα έλαντέ, αυτό με βρήκε. Χαρακτήρισε λοιπόν το Μπελογάνι κατάσκοπο και. Ε, τι θα πει, Προδόν, παιδί με το δυστυχώς. φασιστάκι. Καταρχάς ήξερε τον Μπελογιάννη. Τέλο πάντων. Α ξεκινήσουμε από εκεί, σωστά, έκανε τίποτε ή άλλο αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι κάποιοι άνθρωποι πολέμουν για αξίε και ιδανικά, οι οποίε δυστυχώ η σημερινή. Το φασιστάκι, φασιστάκι θα το καταλάβει αυτό. Το, το αρχές και το ιδανικά Πέσω στο φασιστάκι, τα έχει ψηλά μέσα του. Ναι, Λέσαι. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι όσο υπάρχουν λοιπόν αυτοί, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά. Λοιπόν. Επειδή η ιστορία έχει γραφτεί και δεν γράφεται πλαστά πλέον, το ξέρουμε όλοι. Για 15.000 γεσταπίτω φασιστό ούγκαλος το λέω αυτό με, με όλη την ευθύνη μου που έχω σαν άνθρωπος, χαλάστηκε 15 φορές η Ελλάδα. για την πίστη τους, για το μουχαπέτη τους, τους κατοφασίστες. Γεια σου. Και ήπια τα Αποστόλη, γεια, γεια σου! Τιμή και δόξα στον ήρωα κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη. Να είσαι γερός αποστόλη και να πολεμάς όλους τους γερμανοτσουλιάδε και χείτε που θέλει για πλάκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα χαιρετίσματά μου στο Θήμιο. Καλή συνέχεια. Έλα, Αποστόλη, παίρνω τόσε μέρε, δηλαδή χτε και σήμερα. <Σεσκίστηκες> <Σεσκίστηκες> Με όσου φορές, αυτό το χέρι πέδε που το λέει η Μανολίδου, πολύ καλό. Σήμερα το ξανάκουσα καλά, ήταν καλό, πολύ καλό. Λέει χαίρετε, πέδε, νομίζω. Χαίρετε, πέδε, χαίρετε, πώ έχετε. Τέλο πάντων, όπω το λέει, το τρόπο είναι που το λέει. Ανένε, το τραβάει λίγο. Χαίρετε, πέδε. Είναι, είναι συνήθεια αυτό. Είναι όπω λέω το καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, πέδε. Αυτό ακριβώ. Λέω, η συνήθεια, η συνήθεια δική σου, οι συνήθεια δική της κάπου φτάνουν μαζί. Δεν μ' αρέσει Παραβή το υπονοούμενο. Ε, όχι, δα, ε, όχι, δα, γιατί θα σ' αρέσει. Πίστεψέ με, το έχω δει από κοντά το υπονοούμενο και είναι πολύ καλό. Ωπα. Η όψη, έτσι, η όψη, η όψη. Καλησπέρα. Ε, ε, <laughs> <ναι>. <laughs> λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, απέστω, φτινιώ για την εκπομπή της πέμπτης. Για άλλη μια φορά, δηλαδή. Μπράβο σας και συνεχίστε ακριβώς έτσι. <ΣΣ> Ο σχεδιασμό αυτού του μεγάλου άλματο είναι μόνο η αρχή. Είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενό μαραθονίου. Δεν είναι απλώ μια πορεία που θα ακολουθήσουμε σε ορισμένο χρόνο. Αλλά μια ριζική ανακατεύθυνση. Με δύο λόγια. Αραμπάδε και καρούλια. Ραπανάκια και μαρούλια. Οδηγώντα τελικά στη δίκαιη, στη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου. Μια παντόφλα στο κρεβάτι. Μια ριζική ανακατεύθυνση του 21ου αιώνα. Με δύο λόγια. Ωραία που είναι η λιβαδιά. χωρίς καμιά αιτία βάζουμε και επεξήγηση γιατί ωραία η ανακατεύθυνση της χώρας αλλά πρέπει κάπως όλο αυτό να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, γι' αυτό υπάρχει και η ε, ακριβέστατη και περιγραφικότατη με τα μαρούλια και του αραμπάδες και την ωραία λιβαδιά και τι παντόφλε. επεξήγηση ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφο δημοσιογράφ Εντύνει η κυβέρνηση τον πόλεμο κατά του κορονοϊού, ρίχνοντας στη μάχη το πιο βαρύ όπλο. Λιτανίες. Σώσον, κύριε, των λαών σου και ευλόγισον την κληρονομία. Ε, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού μετά την αποτυχία... Μετά τη σχετική επιτυχία των υπαρχόντων μέτρων, αποφασίστηκε να γίνουν λιτανίε σε όλη τη χώρα αύριο 5η-1η Απριλίου. Οι λιτανίε θα ξεκινήσουν από όλε τι εκκλησίε. Με τι εικόνε των Αγίων μπροστά, όλα τα εξαπτέριγα και του ιερεί στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τη διαδρομή μεταξύ των κεντρικών οδών. ντρόουν τη αστυνομία θα ρίχνουν αγιασμό από ψηλά, ενώ το ελικόπτερο τη αστυνομία θα ψεκάζει με αντισηπτικό. «Εάν δεν πετύχει και αυτό, να πά να γαμυθεί ο υιός. δήλωσε πηγή του Μεγάρου Μαξίμου λίγο πριν καταρρεύσει. Το κεφάλι του στον τοίχο χτυπάει από χθε το απόγευμα ο Βασίλης Κικίλιας μη μπορώντας να καταλάβει τι πήγε στραβά και εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα. «Μα ήμασταν στο τελευταίο μήλι. Θα είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Θα βγαίναμε στο ξέφωτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγε στραβά και γανήθηκε ο Δίας», είπε ο υπουργό και άρχισε να χτυπά το κεφάλι στον τοίχο του γραφείου του στον εξή ρυθμό. «Ματέως οι συνεργάτες του προσπαθούν να του πούν ότι η στραβή που του έκατσε στη βάρδια ήταν τυχαίο γεγονός και μπορεί να κάτσει σε κάθε άχρηστο». «Καταστρέφεται η πολιτική μου καριέρα», τους απάντησε ο Υπουργός, συνεχίζοντας το χτύπημα του κεφαλιού του στον τοίχο. Επίταξη όλων των οράτζων των δημόσιων νοσοκομείων αποφάσισε η κυβέρνηση. Μετά την επίταξη των γιατρών, η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει και στην επίταξη των ράττζων, που για δεκαετίε συμπληρώνουν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να αυξηθούν οι κλίνε. Αν δεν επαρκέσουν και αυτά, τότε θα επιταχθούν οι καναπέδε στα σαλόνια επισκεπτών στου ορόφου των νοσοκομείων, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο, και αν δεν φτάσουν ούτε αυτά, τότε επιτάχνουν. όλα τα σκαμπό της χώρας ώστε να ενταχθούν στο σύστημα υγείας ως κλίνες πρόσθεσε η κυρία Πελόνη. Συνεχίζεται το αδιέξοδο και ως παραγμός του Υπουργού όπως ακούτε με άμεσο πια το κίνδυνο να καταστραφεί ανεπανόρθωτα ο του γραφείου του Καιρός Καιρός να δούμε τον Βέργαμο με άλλο μάτι Λίγο πιο συμπαθητικά Και έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα Τις τελευταίες δέκα μέρες Η φρουρά του Φουρθιώτη Διότι υπάρχουν δημοσιεύματα. Ξεκίνησαν από μια δήλωση του Δημάρχου Ραφίνας Που λέει ότι τον φιλάνε 14 σαν αστυνομική Και αυτό διαψεύστηκε με κάποιο τρόπο Όχι επισήμως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Με κάτι μασημένα λόγια Αυτό είχε και άλλη εξέλιξη χθε. Ένα φωτογράφο τη εφημερίδα ντοκουμέντο στα δικαστήρια ε, ζήτησε, έγινε ένα σοου εκεί και πήγαινε να το συλλάβει η αστυνομία. Και σήμερα, πριν λίγη ώρα, βλέπουμε ανάρτηση ότι έχει κάνει μήνυση η αγωγή κατά του Βαξεβάνη και του Πολάκη και ε, αστυνομικών που διαδίδουν τέτοια. Ο Μένιος Φουρτιώτη όλα αυτά. Και συνεχίζεται αυτό το θρίλερ και το σύριαλ. Και υπάρχει μια πιθανότητα να κυνηγήσουν το Βαξεβάνη, επειδή ο Φουρθιώτης Έχει κάνει τα δέοντα. Δεν ξέρω αν είναι 14 οι αστυνομικοί που φυλάνε το φορτιό. Πρέπει να είναι περισσότεροι πάντω. Το αξίζει και έτσι πρέπει. Αυτή η χώρα που δεν έχει γιατρού, δεν έχει τίποτα και του αστυνομικού που του πληρώνουμε εγώ, εσεί που μα ακούτε, όλοι μα, να φυλάνε το μένιο φορτιό, διότι επιτελεί λειτουργήμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα πάρουμε μια γεύση. πιο ακριβώ είναι αυτό το λειτουργήμα. Να δούμε λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι έκανε. Ποιο είναι, τι κάνει και τι θα κάνει για τη χώρα μα. γιατί αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε, του έτυχε η πιο δύσκολη περίοδος παγκοσμίως βεβαίως και με το θέμα της πανδημίας αλλά μες στην πανδημία ο Έλληνας πρωθυπουργό είναι παρόν και παρούσα και η ελληνική κυβέρνηση 24 αστυνομικοί μετά από αυτό οι 14 δεν ξέρω αν είναι 14 και πώ είναι να γίνουν 24 γιατί έχουν να ολοκληρώσουν το λειτουργήμα φτιάχνουν και βίντεο σχετικά στην δική του εκπομπή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 Ξελέγει Προθυπουργό τη Ελλάδα. Ανίσχυχο πνεύμα θέλησε να μοιραστεί με τον απλό κόσμο την εμπειρία που αποκόμισε το διάστημα των προηγούμενων χρόνων στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γείγνασθε, και για το λόγο αυτό προχώρησε και στη συγγραφή και την έκδοση του βιβλίου ή συμπληγάβε τη εξωτερική πολιτική. Η συμμετοχή του στα κοινά και στη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου στη χώρα μα, από την άλλη, δεν τον εμπόδισε να στέκεται έω και σήμερα δίπλα στα τρία του παιδιά. τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο και τη Δάφνη, για τα οποία εκτός από πατέρας, φέρει και το τίτλο του μέντορα. Νομίζω με αυτό το βίντεο πρέπει να ξεκινάμε, με αυτό το σπικάζ, αυτό το κείμενο, οι εικόνες που δημιουργεί, πνίγικες λογικό, πρέπει να ξεκινάμε με αυτό το, το σπικάζ και αυτό το ήχο, αυτές τις περιγραφές. Για αυτά τα λόγια, τα καλά, λοιπόν, 34 αστυνομικοί κάθε φορά που θα ακούμε κάτι, και μετά από αυτό που ακολουθεί μπορεί να γίνουν και 44. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες ε, για τον ε, Πρωθυπουργό Σπλίντ. Yeah. Κάναμε yeah. και το βίντεο αυτό για να δει ο κόσμο γιατί αν ήταν Πρωθυπουργό ο Τσίπρα που εκβιάζει δημοσιογράφου με αγωγέ, η χώρα αυτή τη στιγμή, αν η θάνατη είναι σήμερα χ, θα ήταν. Ε, Ωμέγα, μη σα πω, στα κάγκελα, ο κόσμος θα πεινούσε και θα είχαμε ένα μπάχαλο σύστημα. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος ο Πρωθυπουργός. Και είδατε ότι ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Καλά, το τελευταίο δεν το συζητάμε. Να μείνουμε στα σημαντικά. Ότι είναι άξιο αυτό ο Πρωθυπουργό. Το είπε με τη φωνή του εδώ ο Μένιο Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα που να διαφωνεί. Το 100%. Ποιο 100%. Το 200% των Ελλήνων συμφωνούν με όλο αυτό. Θέλουμε κι άλλου όμω. 2.11 80, 80 Πάρτε τηλέφωνο όσο συμφωνείτε ακριβώ με αυτέ τι περιγραφέ. Ότι είναι ο μόνο που τόλμησε στην παγκόσμια πανδημία. Ό,τι λέει το σπικάσμα από το βίντεο και κυρίω ότι είναι άξιο και τούκατσε όλο αυτό το πάρα πολύ καλό. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Γεια σας Γεια σας ε, Να σας πω κάτι γιατί έπαιρνα και χθε και προχθέ και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω Παίρνω με τα βιβλία και τώρα που ξεκινήσατε την ιστορία και κάτι άλλα βιβλία Γιατί τα βγάζετε τόσο μικρά τα γράμματα δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε Πού τι θα τα κάνουμε τα γράμματα Γράμματα Α4 ένα γράμμα θα έχουμε Τι νούμερο βολεύει είναι δωδεκάρια Όχι είναι μικρά είναι που παίρνω τα παραπολιτικά όλα τα βιβλία έχω πάρει Και παίρνω και για την αδελφή μου ναι. Δεν δύο τα παίρνω Αλλά τώρα που αρχίσατε την ιστορία Και κάτι άλλα βιβλία ε, ε, Που είναι Άγιο Πνεύμα Τι λέει Είναι πάρα πολύ μικρά Και δεν βλέπω εγώ να τα διαβάσω <γραμματα> Ναι επειδή δεν βλέπετε εσείς να τα βγάλουμε πιο μεγάλα λέτε ε, Να τα βγάζετε τα γράμματα όπως ήταν τα άλλα τα βιβλία που πε, περναμε Αυτά που ήταν με μεγάλα γράμματα που λέμε γράμματα Ναι Αυτό που λέμε συγγράμματα με μεγάλα γράμματα Οριστεί; Συγράμματα συγγράμματα με μεγάλα γράμματα γράμματα είναι πολύ μικρά και το άλλο βιβλίο είναι μικρά που είχε μέσα ναι κατάλαβα άμα το Άγιο Πνεύμα που λέει άμα τα κάνετε έτσι με το χέρι με τα δύο δάχτυλα μα τα ανοίξετε δε ζουμάρι οριστεί ναι λέω άμα βάλετε και τα δύο δάχτυλα και τα ανοίξετε δε ζουμάρι καλέ είναι όλα το βιβλίο όλη η ιστορία ε, σελίδα, σελίδα μικρά είναι τα γράμματα είναι μικρά γράμματα ναι ε, και το βιβλίο όταν είναι. λέμε ε, μικρά τι, τι μέγεθος έχετε στο νου σα. τι τάξη μέγεθους ας πούμε θεωρείτε ότι ε, πρέπει να ήταν τα άλλα Τα βιβλία που είχατε βγάλει έχω πάρει και τη γέννηση του Χριστού, όλα τα βιβλία έχω πάρει ναι. και ήταν καλά τα γράμματα. Τώρα αυτά τώρα, η ιστορία που πήρα την Πέμπτη ναι. είναι πάρα πολύ ψηλά. Γράμματα Σας παρακαλώ αν γίνετε για να τα πένω, αλλιώ δεν θα τα πάρω. Μη μου λέτε είναι με ένα τέτοια, είναι. να σας πω έχετε μοιοποία, πρεσβειοποία. Όχι δεν είναι θέμα, δεν έχω τίποτα από αυτά, φοράω και γυαλιά. Μ. Αλλά Έτσι φοράς γυαλιά αν δεν είναι Γράμματα Τα γυαλιά είναι δεκόρ. Όριστε? Τα γυαλιά είναι δεκόρ, ή υπάρχει λόγο. Όχι, α μου βλέπουνε, παντού βλέπω. Α. Στα άλλα δεν παραπονέθηκα. Τα ήταν σωστά τα γράμματα. Γράμματα. Τα γράμματα τη εφημερίδα είναι ιστορία. καλά. Και τι άλλο που βγάλατε, αυτά είναι μικρά. Γράμματα. Ναι. Ωραία, επειδή δεν γίνεται να αλλάξουμε τα γράμματα. Άμα στείλω ένα φακό, μεγεθυντικό, κάνει δουλειά. Θα πιάνω εγώ τώρα να διαβάζω τα, την ιστορία, καλέ. Είναι δυνατόν. Και τι θα ξαναγράψω εγώ το βιβλίο, με το φακό. Όχι, τώρα εντάξει, το πιέταλα που θα βγάζετε και θα τα εκτυπώνετε. Πιο μεγάλα βάλτε τα. Ναι, μισό λεπτό. Άμα στείλω ένα ζευγάρι. Γυαλιά κάνει γυαλιά που έχουν δημιουργία. φακό πάνω του. Σαν τον γιατρό! Μήπω κάνει δουλειά. Βάλουμε την άλλη εβδομάδα του <Τι> Τώρα τα πήρατε. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό λέω. Άμα βάλω <Τι> την άλλη εβδομάδα. <πίσω> ακούστε και με και λίγο, δημιουργία. παρακαλώ. Τα γράμματα αυτά είναι πολύ ψηλά, δε. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι, είναι τα ψηλά γράμματα. Από τράπεζα θα είναι βγαλμένο. <Τι <Τι> να πω λίγο. Άμα στείλω την άλλη εβδομάδα, βάλω στην εφημερίδα γυαλιά με φακό, με γεφθυντικό. Σαν του γιατρού κάνει. δεν καταλαβαίνουμε. Θα κρατάω και φακό για να διαβάζω την ιστορία. Δεν θα κρατάτε. Θα τα φοράτε στα γυαλιά, λέω. Και θα, θα βγαίνει θα μπροστά φοράω. ο φακός Δεν είναι μικρά τα γράμματα. Ε, Δεν πρακ... υπάρχουν πιο μικρά γράμματα. Γράμματα. <χαμάτα> Νο... Μήπω το δοκιμάσουμε Που πήραμε όλα τα βιβλία έχω Δεν θέλετε να συνεργαστείτε Μήπω δεν θέλετε Α, να, να μάθετε την του, ιστορία Του Χριστού, την Παναγία τα... Όλα τα βιβλία που έχετε ε, εκδώσει Όλα τα έχω πάρει Και δεν κρατάω πια τα κλάματα Μέσα νύχτα με βρίσκουν μοναχοί Να σκίζω γράμματα Ρίσω και να σπάω σαν τρελή στου ήχου πράγματα. Εγώ τώρα πώ θα τα πάρω, Άμα είναι έτσι μικρά δεν θα τα πάρω. Είπα εγώ λύσει. Λύση. Λύσει υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει διάθεση όμω. Γιατί δεν μπορείτε να τα βγάλετε πιο, πιο μεγάλα τα γράμματα. γράμματα. Καλά, εντάξει, θα το πω. Πέστε εκεί σα παρακαλώ. Δεν αντέχομαι, κερδίσατε. Εντάξει, ναι, θα το κάνω. Ε, ευχαριστώ πολύ. Γεια. <Συλίου> Και κύριοι, η σημερινή πρωτοβουλία θα μπορούσε πράγματι να χαρακτηριστεί ως ιστορική. Γιατί έχουμε ήδη ε, να επιδείξουμε την υγεία και την παιδεία και τους πολίτες. Γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγάντιας προσπάθειας. Σε ευχαριστώ Παναγία. Αφού ο πολίτης είναι στο επίκεντρο, μετά την υγεία που βλέπουμε πόσο ωραία ε, έχει εξελιχθεί. Η παιδεία εδώ και δεκαετίες ε, πρέ, έχει έρθει σειρά. και των Ελλήνων πολιτών έχουμε χρόνο, τέσσερα λεπτά ναι, προλαβαίνουμε να πάμε να κάνουμε πρωτεύουσα ή να καταλάβουμε θα δούμε θα την κάνουμε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη όπως μας παρακινεί ο Μητροπολίτης Μόρφου τα άθια δράγματα της Ευρώπης εφέραν μικρή Λαδίτσα. ναι, πρωτεύουσα την Αθήνα έτσι που σε συμφερε. ενώ η πρωτεύουσα του γένους μας ήταν και είναι Κωνσταντινούπολη Αυτό ήταν που φοβόλωσαν, αυτό είναι που φωνή μου καταρχή μα. Και τουρκοι, και Ευρωπαίοι καιρόσοι και οι και πάντα. Οπότε έχουμε μετακόμιση αν δεν σα έπειτα ο μόφου, θα σα πει ο Βελόπουλο. Αυτά που ξαναπεί. Με στη Βουλή το είπα αυτό που είπα χθε. Είπα ότι δικαίωμά μου να πιστεύω, να θεωρώ, να ελπίζω ότι η πόλη θα γίνει η δική μου και ο Πόντος θα απελευθερωθεί. Το είμαι στη Βουλή εγώ. Δεν το λέω εδώ. Και για τη Βόρειο ήπρι το για όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα έτσι αλλιώς τη στοιχίζει Κάπω έτσι πολύ αισιόδοξα και με μετακόμιση φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας Σου πω, δεν σου έχω πει να σηκωθεί να φύγει από εκεί πέρα, κάθε δικαίωμα στον άλλον τον ηλίθιο. Τώρα που σου λέει να βγουν και οι παπάδε παρέλα. Μου αυτό είναι το έχει πει η αλήθεια είναι, αλλά και εγώ χρειάζομαι ένα χρόνο προετοιμασία. Δεν είναι άντε, το είπαμε έφυγα. Κατάλαβε. Λοιπόν, άκουσε ναι. μου Τι. λίγο χρόνο, πολύ με πιέζει. Άκουσε ναι. Κάθε δικαίωμα στη βλακεία του καθενό και τη... Δεν φτάνει αυτό, αλλά τη μεταφέρει και σε εμά. Παρόλα αυτά, ρε παιδάκι μου, συγγνώμη κιόλα. Για τη βλακεία του αλουνού μια χαρά τη Για τη βλακεία που λε εσύ, α πούμε, ε. ε. Α τώρα εδώ χρειάζομαι. Uh, Α, Αποστόλη! Ε, ε, δεν μα άρεσε αυτό, ε. ε! Αποστόλη, δεν θα σε ξαναπάρω στο μηχάνημάκι να σε κάνω βόλτα στο σύνταγμα. Τέτοιο ήσουν απάντα, να με αφήσει εγώ, εμένα που με καβλώσελα, να με αφήσει στο, στο πόδι να πάω. Αποστόλη, το ξέρω ότι τραβά, το ξέρω ότι ακού, αλλά διάλεξε όταν το βγάζει στον αέρα. Να μην είναι τώρα ξένα που στο λάκκο είναι ερωτευμένο. Έχει ένα νε... θέμα με τι ερωτευμένε μαζί μου, ε, με τι κατίνε όλε. Όχι, δεν έχουμε κανένα ερωτευμένο. Ζηλεύει, μου. <laughs> Λοιπόν, Αβαστάλη, είσαι πολύ μεγάλο, αλλά σήκω, φύγει από εκεί πέρα. Για να γίνω ακόμα πιο μεγάλο. Κοιτάξτε, άκουσε με. Ψάξε να βρει ότι καταναλώνει τη ζωή σου σε λάθο δρόμο. Δηλαδή, αν έρει, δηλαδή θα πω, το σκεφτώ, πω. αλλά όλα αυτά που μου λε, πρέπει να δηλαδή, με στέλνει σε ψυχολόγο. Εσύ τώρα, έτσι. Πρέπει να πληρώσω. Όχι, δεν χρειάζεται ψυχολόγο, εσύ. Εμάς να, όλους σαν εσύ, αλλά να εσύ είστε τρόφιμοι τώρα, δεν το συζητώ. <laughs> Άκουζε Μαποστόλη, δεν είναι δυνατόν ένας που έχει σοσιαλιστικέ ιδέες να θυσιάζεται αυτός μόνος του για τις ιδέες του και όλοι ο άλλος. Ναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε θυσίες για τον σοσιαλισμό. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Τι είσαι εσύ τώρα Πού είπε και ο σύντροφο ο Γιάννο. Τι να κάνουμε, Συντρόφισε και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Τον είδα προχθέ στην τηλεόραση ο Γιάννο, τον, τον ξανάβγα ε! Τι έκανε, διαφήμισε τον τόκρεμα. Όχι, όχι, όχι, τον είχαμε δει τι απόψει μαζί με εκείνη, εκείνη, την άλλη που την έβγαλανε. Ποιο τον ξέπινε, τι Το Σταρ. Είπε τον βάλανε μέσα και το τίποτα. Όχι, με άλλο εικό. Καλά, 24, ξέρω ότι σκατά. Α, εκεί έχει πλυντήριο τώρα. Κατάλαβα. Αποστόλη, διάλεξε άλλο δρόμο. Να διαλέξω τον τρίτο δρόμο τη αριστερά. Όχι αυτό. Στο Έλα τώρα και εσύ που ότι υπάρχει τρίτος δρόμος, ε. και ότι αυτή ήταν αριστερά. Έλα τώρα. Επειδή σήμερα είναι η επέτειο της δολοφονίας του Μπελογιάννη και έκανε και αναφορά ο Φινιος στο πορτρέτο, αυτό το σκίτσο του Πικάσο Θυμάσαι τι είπε ο Πικάσο όταν τον ρώτησαν γιατί έχει αφήσει ανοιχτό στο πάνω μέρος το πλαίσιο του σκίτσου Γιατί? Είπε ότι έναν τόσο μεγάλον άνθρωπο δεν μπορείς να το πήγεις σε ένα πορτρέτο Αποστώλη. Έλα! Τώρα δεν μπορούσα, γέλαγα με σένα που έλεγες βατραχομάτι το γκούλι. Απαράδεκτο. Λοιπόν... Ενώ ήθελα να πω γκουλωμάτι, τέλος πάντων. Ένα μήνυμα για τον βατραχωμάτι τον πρωθυπουργό μας. Μην το λέτε βατραχομάτι το γκουλωμάτι. Ψυχή μου, εσύ. Άκου να σου πω. Επειδή λίγο πολύ τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν ενημερώνουν σωστά. Αποκλείεται. Δεν είναι τα δικά τους. Τι εννοείς. Σε λίγο θα μα πει ότι του έχει πληρώσει και η λίστα πέτσα για να μην ενημερώνουν. Σα παρακαλώ. Ντάξτε, Κάποια στιγμή λίγο μια σοβαρότητα σε αυτόν τον τόπο. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά άτομα με έλλειψη από αίμα. Να δίνουμε λίγο αιματάκι παραπάνω. Να γίνουμε λίγο άνθρωποι εμεί. Εννοεί να δίνουμε από μα, όχι να μα του ρουφάει κυβέρνηση γιατί πάει Και χούλικου μου ναι αυτό ακριβώ έτσι πώ τόπε. Το απομόνι μα. Το απομόνισμα. Αυτό είναι που Μη, λείπει, το, γιατί το άλλο αρνητικό. δεν είναι ότι δεν δίνουμε, απλά δεν διαλέγουμε να το δώσουμε αυτό που μα ρουφάνε. Α, να πάει το διάλο αυτό. Λοιπόν, μηδέν αδελτικό, μην θετικό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια. Απλά το θέμα με τον Έλληνα, το έχει σε μεγάλη χαρά και μεγάλη συνήθεια να δίνει πολύ σπέρμα. Σ άλλα όσο έχω μάθει στο σπέρμα συνέχεια, όλη την ώρα. Δηλαδή έχουμε μα δεν μπορεί να περάσει με τα χέρια. Θα τον πέξω κι εγώ. Ά, α, α, α. <laughs> Το λοιπόν. θέμα είναι να γαλουχηθούμε και στο αίμα, να μάθουμε να δίνουμε και αίμα. Να μάθουμε, να μάθουμε λίγο, λίγο, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα, πάρα πολύ μεγάλο.